Από όσο λέει, ελά. Ή κανεί. Καλά, εσύ. Ωραία. Έχω ένα σοβαρό ζήτημα να συζητήσουμε τώρα. Σοβαρό και βελόπουλο, τέλο πάντων. Δεν πάει, αλλά να με βοηθήσει. Είδα να. Α, κοίταξε, να δει και ο Τζίσε τον αντιμετωπίζει σοβαρά. Άρα οφείλουμε και εμεί. Σωστά. Είδα μια δημοσκόπηση και φτάνει λίγο το 10%. Ναι, ναι, φυσικά με φτάνει το 50. Ναι, και η σκέψη μου είναι, αβαντάρεται από πασοκοσύριζα μίνδια ώστε να μειωθεί η νέα δημοκρατία, ή αβαντάρεται από νέα δημοκρατία μίνδια προκειμένου να πάρει αυτό το συχ Να τον έχουμε κοντά. Το Βέβαια. θέμα είναι ότι αβαντάρεται. Έτσι κι αλλιώ. Ότι αν δεν υπήρχε αβάντα, δεν θα υπήρχε βελόπουλο. Είναι απλά πράγματα. Υιεγόντα. Τώρα το βελόπουλο να το κρατάμε με ένα υπουργείο νομίζω δεν χρειάζεται. Έχουν πολλού τρόπου να το κρατάνε. Έχουν και άλλου τρόπου, ε. Ναι. Βέβαια το θέμα είναι όπω και το 41% των Ελλήνων ή 20% επί του πληθυσμού. Από τη στιγμή που Γεια σας, γεια σας ώρα. Κεδίνιστο η Εθνικό Δημόσιο, ομόλογο αξίας 670.000.000 ευρώ σε σημερινό αντίκρισμα. Η ιστορία έχει βασιμότητα, πιστέψτε μας. Δηλαδή, επειδή ήχο και κάποιους δεν τους λεοφίλους, κάπως κοντινούς του αρχηγών εκείτις μπάνε με το Βελόπουλο, γιατί ο Πολυαικισμός και Βελόππινλος, τσαρέβι από Παντού, αν είναι τον άνθρωπο που λεί κιραλیفες κι που έχει τις επιστολές του Ισού, να τον πάρουμε και σε σοβαρά, οκ, okay, αναμένουμε. Νά τι嘞 παιδιά. Επιστόχιστού μα! Του Εσούμαστε! Ο ίδιο Εσούσαι. Η ψέκα πάντα είχε πρόσφορο έδαφο στη χώρα. Καλύμω. Επίση, συζητάμε για το βελόπλο που έχει ακόμα, επειδή απλά δεν του έγινε πρόταση να πάει στην Δημοκρατία. Πάντα. Αν είχε πάει μαζί με του άλλου, Υπουργείο θα είχε τώρα, μην αγώνε. Πάντα γι' αυτόν μιλάμε. Απλά ήταν πιο χρήσιμο σε αυτό το πόστο. Και... Άμα γίνει κάτι να υπάρχει μια καβάτσα. Γιωρώ. Αυτό. Χθε τελείω τι παραστάσει, ετοιμάζεται κάτι για καλοκαίρι, έχουμε το ανακοινώσουμε. Ή... Έχουμε παράταση παραστάσεων, άλλη μια τετάρτη. Την τετάρτη 24 του μηνό παράταση. Συχαριστήρια. Αυτά. καλά. Και μετά τα καλοκαίρι, Έλα ρε Αποστολή, τελικά αυτός ο λαός, εφίλε, πρέπει να του το πει πολλές φορές να μείνει σταθερός. Τη σταθερότητα δεν θέλουμε. Σε αυτά που συμβαίνουν τόσα χρόνια, έτσι, δεν είπε και ο Μητσοτάκης, ότι ψηφίζοντα ευρωεκλογές είναι πίσω το πρόσωπό του και θα έχουμε σταθερότητα. Πίσω από τον τίτλο και τα ονόματα του ψηφοδελτίου μας κρύβεται και το δικό μου όνομα. Ο Μητσοτάκης! Εδώ κύριε, φυλακεί το στόματί μου. Να σε δουλεύουν τόσα χρόνια σταθερά, ε! Και υπόψη τώρα εκεί στη Θεσσαλία ο ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Πώ λέγε του, εγώ κάποιο παπαστεριού ήταν ο λάθο πατριώτη, δεν είναι? Με τον Ένθια. Α, δεν ξέρω αν είμαι πατριώτη μου. Όχι δικό σου. Πιανό. Σταλόν. Ήταν δήμαρχο Τριτάλων. Τι ήταν ο Ναι, και τώρα είναι ηλεκτρονική διακυβέρνηση, νομίζω. Στη θέση του πιαρακάκι <στονίκαι> δεν πήγε. Α, ναι, στα Τρίκαλα ήταν, μπράβο, ναι. Ναι, ναι, και τώρα εκεί για τον Ένθια που αναστατοθήκανε. Αρκετοί κάτοικοι από εδώ πέρα που το νερό έχει φτάσει πάνω μέχρι σε όλα τα σπίτια βρεθήκανε. να τους έρχονται καθαριστικά το ένφυα και να τους δάνε να πληρωθούν μάλιστα και η πρώτη δόση τέλος Απριλίου. Και γιατί δεν ψηθείς να πάρει Μητσοτάκη, να έχουμε σταθερότητα στο δούλεμα, ρε φίλε. Δέλατε. Καλημέρα σε τι κάνετε; Καλά. Δεν θέλω πως σου πίρασα ό,τι είσαι απίστευτη. Να είστε καλόι. Καλό γεια. Ευχαριστούει, γεια. Κύριε Μπαρμπαγιάνι! Κύριε Βυσδέκη! Ναι, είναι ικανοποιημένο ο κύριο Καλαμούκης! Από τι! Και αν δεν είναι, αυτό ικανοποιείται! Τι λέει το κόμμα του! Δεν ξέρω! Αυτό είναι Ευρώπη το μονοπωλίο, ναι, Ευρώπη το λαό! Θα γίνει η Ευρώπη το λαό! Με τον Γιώργο αυτιά! Α, αυτό περιμένει η Ευρώπη! Αν αυτό μας έμελε, ας γίνει! Εδώ, Εδώ πες... είναι αυτιάς, να το ξέρετε! Κάνεις Όταν είδα το β Και σε μένα πίσω κάποιε αναμνήσεις. και μένα μου πετούσαν την τσάντα από το παράθυρο. Ήταν αστείο και λίγο πολύ κάτι το οποίο γινόταν για του πολύ καλού μαθητές. Μπούλινγκ, εσύ. Έτσι εξηγείτε ρε φίλε, το παιδί. Έχει πάθει από τον μπούλινγκ ζημιά. Και αυτό, Και αυτό βλάβει. Εγώ έδωσα πανελίνε εξετάσει το 1990. Έχω ο ίδιο υποστεί τρομακτική βλάβη στη ζωή μου από αυτή την συγκεκριμένη απεργία. Έτσι εξηγούνται. Αρχίζουν και εξηγούνται τα πράγματα. Γιατί σου λέει τώρα ο Κυριακό. Μπούλινγκ, εσύ, μπούλινγκ εγώ. Και δεν είναι και πέμπι. Σήμερα. Δεν πειράζει, θα το ανεχθώ. Ή έλεγε μία κυρία που βγήκε και χθε, δεν θυμάμαι το όνομά της, ότι εμεί λέει πίνουμε και τραγουδάμε σε αυτό το χώμα. Θέλουμε να μπούμε πατούν όλοι μέσα. Θέλουμε μπούμε. Η διαφορά στην ιδιοσυγκρασία μα με του βόρειου λαού είναι ότι αυτοί πίνουν και αυτοκτονούν, ενώ εμεί πίνουμε, πορεύουμε και τραγουδάμε τι. Του τη γη που την πατούμε, όλοι μέσα θέλουν να μπούμε. Ναι, καλά, εντάξει, αυτή λέει διάφορα. Να τη θυμίσω ότι δεν έχουμε. Λοιπόν, είχαμε δάση, δεν έχουμε δάση. Είχαμε νερά, δεν θα έχουμε νερό. Είχαμε λεφτά, δεν θα έχουμε λεφτά. Είχαμε σπίτια, δεν έχουμε σπίτια γιατί μα τα πρέπει να φάμε. Και τι να το κάνει στο σπίτι, στον τάφο, θα το πάρει. Ποιο <laughs> μετραγή παίρνει μόλι, κύριε Παμινόδα μου. Ε, φίλε, σπίτι έχει έφυα, έχει έξοδα, έχει συντήρηση. Α, τώρα... το εισπώνε, ζωστά, αφού το πληρώσει, Πρέπει να τα ασφαλίσει. Πρέπει, πε τα δυάλα τέρκα. Τι τα θε στο σπίτι να πούμε, Εντάξει. Εγώ τα λέω. Εσύ τα λες, και ακούει τότε. Δεν με ακούνε. Τι να Κάποιο και... ζώα δεν μα πιστεύανε. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν. Ευτυχώ και τα ζώα. Τι να τι κάνουμε και τι εκλογέ, Έλληγο. Να τι καταργήσουμε και αυτέ. Λοιπόν, θέλω να πω. Α, τσι, α, τσι, α τσι, δεν τι έχουν α. καταργήσει τα κανάλια που σου περνάνε ποιου πρέπει να ψηφίσεις Όχι. Ω, oh, βέβαια. Ειδικά εμένα μου περνάνε, ναι. Ειδικά σε μένα. Λοιπόν, Αυτά ήθελα να πω, αλλά θέλω να πω κι άλλα. Να μην σε κουράσω πολύ, φίλε μου. Και δεν το θέλω. Για. Ούτε εγώ, γεια. Εδώ που πήρατε είναι, κύριε, το τηλέφωνο, η άλλη άκρη. Α, η άλλη άκρη του φερμαντό. και ακούω αυτέ τι σαχραμμάρε που πετάει ο καθένα. και λέω ότι οι Ευρωπαίοι πολίτε είναι. Γιατί δεν φταίγουν από την Ελλάδα. Τι είναι, να πάνε αλλού, Ευρωπαίοι πολίτε είναι. Δεν έχουν λεφτά για εισιτήριο με το μιτσουτάκι που μα έχει κατσικωθεί πέντε χρόνια. Ναι, σίγουρα, Σίγουρα, Αυτό είναι. Είναι άλλο. Εγώ νομίζω ότι. Άσε που είχαν πολύ όρεξη να βλέπουν τα μούτρα σα. Όλου εσά που ψηφίσατε, Μητσοτάκι. Θέλω να βλέπουν εσά το 41% κάθε μέρα. Έχουν βίτσιο. Ναι, μα σίγουρα. Γιατί το 41% δεν είναι μαλάκι. Έλα, μίλα μου γι' αυτό. Τι είναι, είναι, ξύμιο, ξύμιο. Το 41% είναι, είναι αλφα. Είναι Τι είναι, τι είναι? Είναι Ναι, αν κάτι λε το 41, λε αυτό. Ξύμιο. Να, ένα ξύπνιο 41, κρίμα να μην είχαμε άλλο 59. Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Σιγά-σιγά όμω, το... αγάλη, αγάλη. Δεν, δεν σα αρέσει, πηγαίνετε αλλού. Δεν βγαίνουμε, μάνα μου, δεν βγαίνουμε. Να αφήσουμε τη χώρα σε εσά. <ΣΣ> στο 41. <ΣΣ> δεν δε σπάξαμε. Δε να, παίρετε... <ΣΣ> να πάτε στην Ουγαντούγκου, για εκεί είστε. Έχει, εκεί σα όλοι. Καθερυτάκι είναι αυτό, ό,τι λέω λε. Έλα σε παρακαλώ. Βέβαια δεν περιμένω και πνεύμα 41%. Ξέρω. Ε, σίγουρα, σίγουρα. Δεν σα αρέσει. Δεν σα αρέσει και δεν σα αρέσει και σα πληγώνει. Σας σα πληγώνει, σα πληγών. Μπάτσε η κουρούνια δολοφώνη, μου λέτε όνει, ότι είναι σε όνει, ξέρετε. Σας πληγώνουν αυτά, σα πληγώνουν. Δεν βγάζει κάπου, θα καταλήξει λούπο. Θέμα. Έλα γιαν. Έλα παστολί, καλησπέρα φίλε. Καλησπέρα friend. Μια παραγγελία για την παρασκευή θα σου ήταν εύκολο; Ναι για πέσ. Βασίλης Λεκάς, η παλάτα των εστίσιων και των παρεστίσιων. Κρύβω την αλήθεια και αφήνω από τα στήθια μου να πάνω Παραμύθια για κίνους που αγαπτούν. Σακλαγιαγγίλ εδώ. Σακλαγιαγγίλ εδώ. Δεν αρεβαίνετε μου λέει στον έβδομο όροφο να πάρω με ένα ουίσκι. Παρατηνεύεται να πιούμε ένα ουίσκάκι στον επέμπτο. Στον έβδομο όροφο. Ήρθα και... με το Chris Craft. Δραπέτευσα στη διάρκεια της δικτατορία με ένα μικρό σκάφος, με ένα... Κρισ Κραφτ, ένα Να σου πω, Έλα. μπορώ να κάνω μια παραγγελία, την παρασκευή, παρακαλώ. Yeah, Για κάνε. τώρα αυτόν με τα έντομα και τα έντομα αποθητικά της κατά Ναι, ναι. Η διαφήμιση, βάλε αυτό και καπάκι κάπου έχει ο Χάρη Κλίν. Μετά να βάλω το yeah. κουμουνοστόπ. Να βάλω το κουμουνοστόπ, τη φάρσα. Γεια σα! Γεια σας. Παρακαλώ μία ερώτηση. Ναι, ναι. Ε, στο Τερία μακρύ, ενδιαφέρυσα ένα φάρμακο για τη φαγούρα από τα κουνούπια και από αυτά. Ναι, ο, δεν είναι από τα κουνούπια, δεν ακούσατε καλά. Mm. Είναι από τη φαγούρα από τα κουμούνια. Που είχαμε μια φαγούρα που δεν πήγανε καλά. Mm. Από τα κουμούνια. Mm. Ναι, βγαίνει mm. και σε ταμπλέτε, είναι φάρμακό, είστε σε ταμπλέτε mm. και σε φυδάκι. Mm. Mm. Είναι καλό. Για... Σε φιδάκι, φιδάκι δεν ξέρω να το πιάσατε. Oh. Φυδάκι, αυγόφιό. Το αυγό του φιδιού λέω, το ανάβεις. Το αυγό του φιδιού. Σα πειράζει, ναι, ναι. Κάνει και για κάμπινγκ. Γενικώ είναι από τη φαγούρα, από τα κουμούνια. Τη φαγούρα από τα κουμούνια. Όχι ρε, ο Χάρη Κλίν που έλεγε Εδώ ο κόσμο κάει, εγετάει. Κάει το μοηνί, χτενίζεται. Κάπου το λέει αυτό. Α, αυτό, ναι, αυτό ταιριάζει. Καπάκι, είσαι καλά. Όλο καλά, εσύ. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Τρώω μιλαράκι. Φάτω. Καλή χωνεψιά σα. Δεν πιστεύω να εννοεί το κινητό αυτό, το Apple. Όχι. Όχι, όχι, όχι. Κανονικό το μιλαράκι. Φάτω, ναι. Και το άλλο, κάποιο στόφαγε και το παράτη. Πέιτε αντίο στα κοουνουπιακά, όλα στο σπίτι. Εδώ ο κόσμο κάει, εγετάει. Με νέα καθόλη και μαγνέτικα κοουνου. Τα εντόμα δεν αποτελούν πλέον πρόβλημα. Κάει το μόνο η νύχτε, νοιγετάει. Δωρέα να αποστολικά με αντικαταμπόλε. Με τα παιδιά σου κρύβω την αλήθεια κι αφήνω από τα στήθια μου, να βγουν. παραμύθια, για που παγαπτού. Να σου πω κάτι ρε, γιορτάζει η Νέα Δημοκρατία τα 50 χρόνια. Α, τα 50 χρόνια ναι, δεν είναι, δεν ήταν 500 εκατομμύρια. Περίμενε, ρε. Νόμιζα γιορτάζει τα 500 εκατομμύρια, <ερίμενε>, και... εκατομμύρια χρέο. Α, μπερδεύτηκα. Επειδή εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα μαθηματικά, πρέπει να ετοιμάσει ένα αφιέρωμα. Δεν ξέρω αν θα προλάβει αυτή την Παρασκευή την επόμενη. 50 χρόνια τη Νέα Δημοκρατία. Πόσα χρόνια καταρχήν κυβερνήσανε, τι κάνανε από τον Καραμαλί το γέρο μέχρι τώρα το μιτσοτάκι το μικρό και να το κάνει μια πολύ ωραία αφιέρωση τώρα θέλω να βάλει όλη σου την που λέγανε για τους ταυαστίδες, τα χρηματιστήρια, που μπήκαμε στο μνημόνιο, ξέρεις τώρα, είστε κατούλα σας. Εντάξει, ναι, ναι. θέλω ένα special, να το αφιερώσουμε στη Νέα Δημοκρατία για τα 50 χρόνια. Happy birthday to you! Χρόνια μας πολλά! Happy birthday to you! Μεσημέρι, βράδυ, πρωί ακούμε στα ραδιόφωνη, στα κανάλια δηλώσει και αντιδηλώσει αυτού του κόμματο που λέγεται Νέα Δημοκρατία και που, κατά τη γνώμη θα δημοσίω είναι η ντροπή τη δεξιά. Happy birthday, happy birthday. Κάναμε ρουσφέτια. Υπήρχε μια εποχή εγώ ας πούμε, έκανα τα περισσότερα ρουσφέτια και φυσικά διόριζα όσου ήθελα. Happy birthday. είναι κυβερνητική οδηγία. Happy birthday to you. Επίσημο χορηγό των ελληνικών κυβερνήσεων. Happy to you. Τα σκίζω τα μνημόνια επί δύο χρόνια. Μήνα μήνα. Εβδομάδα εβδομάδα. Μέρα μέρα. Σελίδα σελίδα. Happy birthday, happy birthday. Πάμε να πιάσουμε την Ελλάδα δυνατά μπροστά. Happy Για πολλά καλά <στηγνές> και Για, μαγικές, για, ερωτικές, για Γεια Παστόλη, καλησπέρα φίλε. Για μια παραγγελία και την παρασκευή θα σου ήταν εύκολο. Θα δούμε ανάλογος. Βασίλης Πάπα Πρέβεζα Εντάξει. Τα σε καλά. Άνατο! Στους και στα κεραμίδια Βάσει φρουρά εξικόντα αρχή απρεβές Εγώ δεν το λέω πιο καλά Τις Κυριακές Το είπαμε, έλα, γεια Βάσις φρουρά εξικόντα αρχή easy Ναι. Καλώς τον Καλώς με Θα μου γίνηθες από το Ηράκλειο, ε Όχι Ήταν, εκεί θα έμενα στο Ηράκλειο θα έμενα Ναι ναι αγκούρια κριτικά σου έχω πει Αλλά με γράφεις για τον Μπελογιάννη σου είπα με γράφεις Πάρα δύο δυο Τους γερανούς ρε Πασχαλίδης με ζορμπαλά Έγινε Ήταν, γεια ολά, yeah. Yeah. Πάω τώρα γεια yeah. Στιγμές στιγμές Θαρώ οι στρατιώτες Που πέσανε στη μάτωμενη γη Δεν κοίτονται θαρώ κατά το χώμα Αλλά έχουν γίνει άσπροι γερανοί Πετούν και μας καλούν, και μας καλούν με τις σκραβιές σου. του απ' τους καιρούς αυτούς τους μακρινούς κι ίσως γι' αυτό πολλές φορές σιωπώντας κοίτα με τους κλιμμένους Μια φιέρωση. θέλω θέλει την Παρασκευή. Λέγε. Ακουθωούμε το ουράνιο. Θέλω που λέει που θα πίνει με ουράνιο για καφέ. Σωστά. Να. Και θα βάλεις ουράνιο. Όχι, δεν θα. Πιο τον ναι. Αγκαλιάς, όχι πέρανι, ότι είχε αδε... ψηλό επίπεδο κάποτε, αλλά παραέγινε <χωρή> Το έγκυρο ρεπορτάζ από τα νεά, αλλά λέει. Δηλαδή, αν ένα έμπαινε μέσα με οποιοδήποτε τρόπο και αφαιρούσε μια ράβδο ουρανίου, και μετά πήγε σε μια καφετέρια με τη ράβδο ουρανίου, α πούμε, να πήγε καφέ. Α πούμε, ενδεχομένω να υπήρχε πρόβλημα. Μουρα όχι δεν θα πω το ναι. Ουράνε, φίλε μακρινέ Ουράνιο, όχι δε θα πιω τον έσο Ουράνιο, ρα διενεργές Πώς θα δεχτώ Άλλεις αγκαλιάς θα να διενεργώ. Και θα παραγγείλω εδώ ότι μαλακία θα σκεφτώ Κόρα είμαι γυμός Μια Μια να μάθω επίση. Μπορεί να μου φωτίσει μια στιγμή. Το κορμί μου είναι μόνο η αγόρα Καλησπέρα, Πόστολε. Καλησπέρα. Νίκο, εδώ τι κάνει. Γεια σου, Νίκο. Σε είδα την παράσταση στο Σταυρό του Νότου. Ήθελα να σου πω ότι ήσουν καταπληκτικό. Yeah. Είδα γνώριμα βιτεάκια, έλασα πολύ. Όπω το Τέρμα Μαλάκια. Και όσε φορέ και να είσαι εδώ, φίλε, γιατί έχω δει μερικέ φορέ πλέον. Πάντα θα ανατριχιάζω όταν ακούω το Μεσία Μαμά. Είσαι φοβερό, Αποστολάρα. Μου ήθελα να σε ευχαριστήσω πολύ. Και μετά την παράστασή σου για την Παρασκευή, ήθελα να σου κάνω μια αφιέρωση για σένα. Yeah. Yeah. Α, αν είσαι γύρω στα 45 θα έχει προλάβει Terror Ex Cruise τα καλά του, έτσι κι εγώ. Είναι. η πωλείς, ε άλλο Τα ρορεξκού Τα ρορεξκού Τα ρορεξκού Τέλος πάντων, ναι Λοιπόν, άθελα να σου αφιερώσω τη μέθοδο του προκρούστη Ξέρεις και ο κομμάτι θα βάλει για την παρασκευή, έτσι Φέρνω στα μέτρα μου τον κάθε που Έτσι, μπράβο, είσαι ωραίος μεγάλη Αυτό, και μιας και τόπες παράταση παραστάσεων Μέχρι τις 24 του μηνός Είσαι ωραίος Εγώ τη μέθοδο του προκρούστη μέτρα Παρνώ Si ho chiamato solo per questo, Δεν ο Μαρκώνη, δεν μπορώ να καταλαβαίνω. Μια ώρα περνώ. λοιπόν. <σοφέρω> Αυτό που θέλει η κυρία μετά τα κρυγόνα ήταν το τσίντζερ. Επειδή είρω ένα πολύδωρα, τα κρυγόνα με τσίντζερ έλεγε. Η φάρσα. Καλέ μέρε. Και πού είχα πάρει, θυμάσαι. Σε εποχή, ο Θα το ψάξω. Λοιπόν, λίγο να πω περίμενε. Θα ξεκινήσει όμω με τον κουρσάρι του Παπακοσταντίνου να μασάρει τη χάρλη ο Πολίδωρα. Που λέω: Εγώ παίρω τη μοτοσυκλέτα μου και βγαίνω παγανιά το βράδυ να δούμε που είναι. Ανέα. Καβαλάω τη μοτοσυκλέτα μου και γυρίζω διαρκώ. Μονάχα, φτιαγμένος Ο κόσμο Όλος χιλιά Κυμικά Καβαλάω τη μαντασυκλέτα μου και γυρίζω διαρκώς Ε, και πάλε, μετά και τη κυρίας Ωραία, θα ψάξουμε Θέλουμε να καταφύγουμε σε αυτό που είναι Συμπεριλημένο Στην τροφική αλυσίδα Αυτή την πιπερόριζε Και έχουμε κάνει και μια σχετική παραγγελία για εναλλακτική λύση. Τεχνικό λέγεται. Ε, ναι, καλησπέρα σα. Τηλεφωνώ από την οικολογική χημική Άλκης Πετίνης λέγομαι. Ναι. Για την παραγγελία που μας έχετε κάνει για την πιπερόριζα. Να, δεν έχετε πάρει στο... πω... Διεύθυνση τεχνικών, δεν είναι? Ναι, είναι το τρίτο Έκυ... τμήμα. Για την επίδειξη που έχουμε κλείσει αύριο το ραντεβού. Ναι, δεν γνωρίζω καν για την επίδειξη, γι' αυτό σα λέω. Αφήστε μου ένα τηλέφωνο να του πω να επικοινωνήσω μαζί σα. Σήμερα όμω θα επικοινωνήσουνε. Θα επιχειρήσουν να του βγουν στο κινητό, τι να σα πω. Θέλατε κάποιε πληροφορίε για κάποια επίδειξη, τι ήδη θέλατε. Ναι, βεβαίω για την επίδειξη για την Πιπερόρισα, τον Τζίντζερ. Ναι, για πότε, για. Για αύριο είναι, είναι, το ραντεβού για αύριο και επειδή θα φέρουμε μιστά τα δείγματα τα κλασικά που έχουμε και έχουμε, φέρει, έχουμε φτιάξει κάτι καινούρια, ήθελα να σας πω άμα θα χρειαστεί να τα φέρουμε ή όχι. Γιατί έχουμε ε, φτιάξει με... και ένα ενισχυμένο μεταπάσχο. Με ποιο... Και εγώ είναι να φέρω και το συνταξιούχο αύριο για να το κάνουμε πάνω του να δούμε πώ θα όχι, όχι, όχι. Θα όχι. ξαναπάρετε πάλι τηλέφωνο να κανονίσουμε για την επένδυση. Είμαστε ανημέρωτοι εμεί. Γιατί εμεί έχουμε φτιάξει και κάποια άλλα. Δηλαδή έχουμε την Βιπερόριζα, την κλασική ε. που ζήτησε ο Υπουργό. Ναι. Που είναι για φοιτητέ, καθηγητέ. Έχουμε κάποια πιο light που είναι για μαθητέ. Ναι. Για συνταξιούχου που εντάξει λόγω ηλικία έχουμε πιο λάρη και επειδή έχουμε και κάποια τέσσερα νέα προϊόντα. Μα ενδιαφέρουν όλα αυτά. Το ξέρουμε. Σημειώνετε ένα τηλέφωνο. Ναι. 2-10. Ναι. 5-27. Μάλιστα. Και ήθελα να σα πω και για ένα καινούριο προϊόν που έχουμε. Που είναι το ginger με τα μπάσκο. Που είναι πιο καυτερό για του γνωστού άγνωστου. Για πιο δραστικά, α πούμε. Αποτελέσματα. Έτσι κατάλαβα. Καλά στιγμέ μυστικέ. Για λάμψει Για νύχτες μοτήνες Θέλω και μια αφιέρωση φίλε Θέλω το τραγούδι της ερήμου για τη γυναίκα μου και το παιδί μου που λείπω Σε τρει μήνε θα είμαι κοντά τους, Αχιλέα, Μαρία, σας αγαπάω πολύ Μα κι αν φύγει για το γύρο του κόσμου θα είσαι πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί και δεν θα μου λείπεις γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί τα ήσυχα βράδια η Αθήνα θα αναβεί σαν μεγάλο καραβί που θα σε μέσα κι εσύ Shulipu, yadisa neipsi him, totra oudi ti serimu, ou